Εθνικές γιορτές 28 Οκτωβρίου Την 28 Οκτωβρίου του 1940 οι Έλληνες είπαν το ιστορικό όχι στη φασιστική Ιταλία. Τότε μπήκε η Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την επέτειο γίνονται γιορταστικές εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Κορυφαία εκδήλωση για την 28 Οκτωβρίου είναι η παρέλαση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.